Στα λεμερά του διαχειριζόμενο ρεάλια. Ναι, ναι. Το καταφέρατε. Αυτό ο αυτοδιαχειριζόμενο. Του κρεμάσατε του Διεθνιά. Παντακρεμασμένου του είχαμε. Μην ρωτήσει που. Μην ρωτήσει που. Πε στο θήμιο ότι ομιλυώσ μάλλον το ξαναφόρισε το κουλαρή του. Τοβαλε. Τοβαλε. Ναι, εμεί μπορεί κάνει, βάλε σε ρόγι, σε να κάνει το τώρα και σερόγε σε αφαλού. Στηρό να κάνει. Στη ρόγα να κάνει που είναι λάγουν. Και στη δύο όμω. Και στη μία να κάνει κάτι θα σημαίνει. Πολύ στα ναχωρέθηκα με το μιλιά, παιδί μου. Πολύ γιατί απογοητεύθηκε το καμάρι μου. Καψούρα, καψούρα. Τι να τον εκ τι να τον Τουλάχιστον δεν απογοητεύομαι σε άλλο γιατί τώρα που θα φύγει ο Λαφαζάνης να έχει ανθρώπου να πάρει. Σε αυτό το ε, χώρο όλη, που θα ρε, είναι ανάμεσα ΣΥΡΙΖΑ και ΚΟΥΚΟΕ, να έχει ανθρώπου να μαζέψει το χώρο Εσωτερικού, Εσωτερικού. Κουκουέ, Εσωτερικού θα το πει. Ε, ναι, ρε. Σωστό, για να έχει και τη Μαρκίζα τη. Σωστή. Ε, ναι, δεν είναι άσχημο. Βγήκε σε επιτυχία την προηγούμενη φορά, ε, το, γιατί το, όχι και τώρα. Το, το, το, ε, ναι. Okay. Τώρα που μπήκε ο πελάτη, να μου το σήκωσε τρεκόρ. Ενώ ποιο είναι ο ρόλο του 6 να μην παίρνει yeah. πελάτε. Δεν μα παρατά. Yeah. Λογικά θα μπει ένα πελάτη κάποια στιγμή. Yeah. Όσο yeah. μάκα yeah. και να είσαι και να φαίνει από χιλιόμετρο, yeah. κάποιο θα την πατήσει. Το είδε το καινούριο στο Μέγκα εχθέ, το πήρε χαμπάρι. συμφωνία του Μέγκα με το γαλάκι γαβαλά. Oh. Όχι. Όταν θε να κάνει πορεία ή διαμαρτυρία ή οτιδήποτε, δεν θα παίρνει άδεια από την αστυνομία. Θα παίρνει άδεια από τον γαβαλά. Δηλαδή να σου δίνει ασωρτή φορμούλα. Δηλαδή να είναι όλοι οι απεργοί εντυμένοι κανονικά. Όχι εκεί τα κουκούδια που πάνε με μαύρα κόκκι i ta kiedrowa na nie. Και να τον δείχνει το μέγια. Καταλαβαί, είναι το καινούριο σύστημα. Δεν θέλω να σε ταράξω. Μαύρα κόκκινα δεν φορά με τα κουκούρια. Τι φορά είναι. Κόκει να. Κάντη τρικουάζει κάτι τέτοια. Η τρίχα ξύρισε και τέτοια. Θα έχει μπερδέψει όλα, παιδί μου. Αλλά Αυτή που φορά τα τρικουάζ έχουν φύγει από το Κουκέ χρόνια τώρα, έχουν γίνει κυβέρνηση. Δεν είδε πώ το παρουσίασε εκτό στο μέγκα του αυτού από το ελληνικό χρουσό. Δε, και επειδή φορούσαν ένα φοσφοριζέ πέρα από ξεχωρίσει, να καταλαβαίνει ποιο μοιάζουν με μπάτσου και είναι μαζί με του μπάτσου, ποιο είναι οι κάτοικοι που διεκδούν. Ήταν σωστό διαφορε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 Και ο Καλαμούξης Κάθε. Το μπορείτε κλειδί να... είναι αυτό. Εάν λοιπόν αρχίσετε κι εσείς να διαμαρτυρώμεθα, που λέμε, τότε το ενδεχομένως να γίνει και θέμα κι αυτό. Μέχρι τότε μια χαρά είναι από ό,τι τη... έχω καταλάβει. Τώρα. Λέγετε. κάτω από ένα στούντιο. Κάτω από ένα στούντιο. Ναι, ναι. Ανεβείτε πάνω. Ναι, πανέβηκα, εδώ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 Μία ώρα περιμένω. Αποστόλη. Αποστόλη. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Λέγε. Το πιεσόμετρο του Φιδένμπορα το έδωσε. Όχι, είμαι Αγύπτο. Ρωμά. Είσαι Αγύπτο. Ναι, Ρωμά, Ρωμά. Καλά, το ξέρω αυτό. Να σε ρωτήσω. Έχω μαγαζί με ορθοπαιδικά και πιεσόμετρο. Ε στείλτε το βρε μαρκα που τάξει εσύ εύκολα. Θα χάσει λίγο από το κέρδο, στείλτε. Ωραία, αυτό μου βρε που να το στείλω στον κόμμα. Κο... Ωπα, Αποστόλης Λέγε, πού να το στείλω Εδώ, Κηφυσίας 2.15, στείλτε θα το κάνω forward Καλά, Κηφυσίας 2.15 Κηφυσίας βρε καραγκιόζι η υπόψη να γράψω του μαζί, εσένα του μαζί Εμένο του Αποστόλης Είχε Εμού το... του Ιδίου, με αλφαγιότα στην αρχή Έλα ρε, Αποστολή, με τη μία πάλι, έτσι. Με τη μία, με τη μία. Λοιπόν, έχω να κάνω κι εγώ μια καταγγελία. Άκουσα τον τύπο με τι καταγγελίε πριν. Χάρη, εσύ τσάμπα. Είναι, είναι πλέον οι καταγγελίε που έχουν καταντήσει τι απόψει. Όλοι έχουν από μία. Και όχι μόνο. Λοιπόν, είσαι κομπλεξικό και κακεντρεχή. Είμαι. Είσαι. Και εσύ Ά... χαμηλοκόλα και πευτοβιζού. Έπεσα μέσα. <laughs> Έπεσα, άκουσα, ε. Κλασική <laughs> <laughs> Ελληνίδα. Άκουσα, άκουσα την πέμπτη την εκπομπή, τα σχόλια που έκανε για τον Πογιόπουλο και πια και τον είδα το Σάββατο το βράδυ. Πού τον είδε, Μωρή, πού εμφανίζει τον Πογιόπουλο, κάνει κάπ ομάση να πάω κι εγώ Του. Α, κάνει κονσσομασιόν στον μπαρ. Στον ημεροδρόμο. Ναι, εκεί Εναι, κάνει κονσομασιόν μέσα. Γυρνάει τραπέζι-τραπέζι, σε φτιάχνει, σε φτάνει και τελικά τίποτα. Λοιπόν, θέλω να πω, βάζει 10 αποστόλυδε κάτω. Ο Μπογιόπουλο. Μια... Ναι, καμία Είναι γυμνασμένο και μαθημένο το κονσσομασιόν. Εγώ έχω απειρία. <laughs> Εγώ πάω στο ψητό. Είμαι ανώμαλος. Λοιπόν, πολύ ωραίο το Και εκεί που αράζει, ξέρω και είσαι είχε με τον Τάκη το Φράουλα. Ακούστε αυθεντικά ήρωε, τι ήρωε, Μωρή. Ήρωα που πίνουν έναν δάκι, Φράουλα, η παράτα μα. Α το διάλογο το χάμο. Και Φράουλα α, καθαρισμένη. Α, είχε το. φύγει και το Πρασινάκι, έτσι. Τα... Ψυγά τον ηρωισμό. Επειδή έχει τόσα κουκούτσια και καλά η Φράουλα, τα λέει του Κουίστομ. με τον Νίκο ένα βραδάκι να κάνει μουσική στο του. Να κάνω, παιδί μου, αλλά δεν μου <laughs> Κατάλαβε, άμα δεν βγάζει άκρη και δεν τα έχεις λιμένα, αυτά δεν μπορεί να πάω να παίξει μουσική. Λοιπόν, ξέρω τι φταίει. Τσολιά, μπαλούρδο, κείμενα, γυρίσματα, ραδιόφωνα, τηλέφωνα. Κουράστηκε, χρειάζεσαι διακοπέ επιγόντω. Έχει να προτείνει κάτι. Να πας διακοπέ. Θα πάω καλέ. Έχω κλείσει δρομασά, σοκαλοτοθεραπείε, πορδοθεραπείε, σκατοθεραπείε, κλεοπάτρα, λουτρά, λάσπε. Θα βουτυχτώ σαν τα μέσα. Ό,τι κάνει καλό που έχω ακούσει, θα το κάνω. Είναι καύχημα σαν να θα έτσι θα εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας τουλίνε και όχι ότι είχε καμιά φυβολιά δηλαδή αλλά το ακούσαμε και επίσημος. Είναι ελπιδοφόρο η ελληνική κυβέρνηση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της αφορούν σε όλους τους εργαζόμενους. Και αυτό που πρέπει να κάνει στο σου. Εξάλλου δύσκολο ο έλεγχο της λίστας Λαγκάρτ, δύσκολο ο έλεγχο των σώμα. Έ, παιδί μου, θέλουν οι άνθρωποι, αλλά φου δεν τα δίνουν οι ξένοι πώ θα κάνουμε. Ωραία, να, να πούμε από την τύχη. Στην τύχη, να πούμε ονόματα της λίστας Λαγκάρτ, αυτό έκλεψε, αυτό έκανε. Λε, τα ονόματα υπάρχουν, εντάξει, άμα σου δώσω τα στοιχεία ο άλλο, mm. αυτό είναι πληροφορία βεβαίως, που τη μετά σίγουρο, Δεν που και με τους ολιγάρχες, οπότε πληρώστε ζω πληρώστε κορόιδα τουλάχιστον θα γίνει αυτό το 751 ναι, ναι. καλό, καλό ε... δεν δίνει δωρεάν wifi και αυτός να τελειώνουμε 1,5 πόντο έξω στις παραλίες εδώ. Δεν, δεν αισθάνομαι καθόλου τρόπο γιατί. Τα... Δείτε το, δείτε το κορίτσια που έχει την ώρα και με έχετε ζαλίσει, με θέλετε με ποθείτε για το κορμί μου, θέλετε να με γεννήσετε και να με πετάξετε. Τόσο είναι. Σε η μωρή ο... και ξέρει τι λένε. Ναι, με ικανοποιεί. Ξέρεις τι μικροτσούτσουν υπάρχουν με ένα πόντο, στον ένα πόντο, ο Η μου. Παιδί μου μπάμουν να σα στα να πια φάσω. Με μαγιό. Τι. Μικίνη Μαγιό, Τι ήταν, σου το σοδούλι, μίνι. Ε, ναι Μίνι, τέτοια φορούσα. Δεν είχε Αγόρι μου. Τότε ήταν τέτοια, ναι. Το Σπίτι όμως Την είχε του, του η κόρη μου. Σάφνικα, δεν ξέρω τι είναι. Για με ένα ζευγάρι όπου ο Σέρβος, ο είναι λίγο πάνω από το γόνατο στο κα... <σοβαρά συμλάβο> μου μου το Το Θα το κλείνει ο σέρφο. Μπέινε, μου λέει μπαμπά. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το πουλί του. να το εξηγήσω αυτό το παιδί. Ότι δεν είναι μεγάλο, αυτήν του το δικό μου είναι μικρό, δεν το λε. Ναι, Του μπαμπά, γιατί είναι τόσο, δεν είχε ξαναδεί και έμεινε, έμεινε στόμα στόματιμο. Ναι, θα λες αυτά τα ξένα τα εισαγωγή, ποιο ξέρει τι του βάζουν, τι ενέσει του κάνουν για να μεγαλώνουν. Ναι. Είναι σαν τα κοτόπουλα τα Αμερικάνικα που τα βάζουν για να φουσκώνουν, του βά βάζουν ενέσεις». Έτσι και στα πουλιά του αυτοί οι ξένοι, για να έρθουν εδώ να μα ξεφτυλίσουν. Εγώ θεωρώ πάντω ότι είναι ντροπή να βγαίνει με ένα μισή στην παραλία. Η ντροπή είναι υπάρχει το συγκριτικό. Αν βγαίνει με συνέλληνε μικροτσούτσουνού, δεν είναι καμία ντροπή. Ε, Εφαρήθει, ή είναι Λάμος, Πάω σε ελληνικές παραλίες. Όπου βλέπω γαλάζια σημαία, <σ�> <σ�> λέω του π***. Εδώ μόνο Έλληνες θα έχει. είναι είμαι μόνη μου. Μια <σ�σλά> <σ�σλά> με την καλή έννοια. μου. Κατέβη ο πελάτης. Σκονόμηζα, 3 Πολύ καλά. Μπράβο, είδε πρώτη φορά αριστερά. Λοιπόν, πες την κυρία ηγκλέση ότι άμα θέλω να έκλαψω Τα ψηφίζαμε κουκουέ. Αυτοί γράψουν μου ζουν όλη μέρα, λοιπόν. Αλλά εγώ τον Τζίπρα <χει> δεν είδα να δακρίζει εκεί πέρα όταν τόπεζε και αρχές. Πριν τη εγώ τον Τζίπρα θυμάμαι να κλαψουρίζει. Τι είναι αυτά που μου λε, φάνηκαν οι εργαζόμενοι στα με τα μου φάνηκαν με τα ΜΑΤ Δεφείου η κυβερνητική βουλευή του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η κλέφτη δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι κυβερνάνε. Νομίζουν ακόμα ότι είναι στην αντιπολίτευση. Επειδή τη γνώρισα πάνω στι κουριέ, φαντάζομαι η γυναίκα που και αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, πού να ε, έχει πάρει ε. χαμπάρι, πίστεψε και αυτή στην ελπίδα πού να ξέρει, εκεί είναι τώρα εκλογισμένοι και κάθονται και πέρα και τη βρίζουν όλοι. Δικαίωση τη βρίζουν γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ, <laughs> Άρα ήταν και αυτή από Ναι. Αύκολα προηγουμένω αυτό, το αυτό που είπε για το υπουργό των είπε για τη λίστα Λαγκάρου. Φαντάζομαι ότι θα ακούσει το πρωί λίγο από κόκκινο, ε? κουβέντα για αυτό το πράγμα. Κόκεινο το Τράκ ενό κόκκινο. Όχι, μόνο. Α, το... Κατό το σταθμό. Ναι, κουβέντα δεν είπανε για αυτό το πρόγραμμα. Αποκλείται. Μήπω ήταν σε κατάληψη, σε ασφικτική κατάλληλαψη και δεν μπορούσαν να του αφήνα. Σοβαρά μιλάμε, δεν ήταν κουβέντα για αυτό το πράγμα. Παιδιώ, μήπω είχε καταληθεί ο σταθμό. Όχι, ρε, σε πιόν και πρωί, το πρωί έχει. Είχε... Αφού είχε... πασώ αυτού που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε εκπομπεί ο και με το Έχει το ίδιο και κάποιοι άλλοι, αλλά κουβέντα... Αυτή αυτοί είναι οι που είναι στο ΣΥΡΖΑ. Ναι, κατάλαβα. Τι είσαι, σε, βρε, αγαπημένα μου, Είμαι το π... Πολυεργαλείο. Τι Πολυεργαλείο. Ναι. Τι, χορεύεις, τι μπαλέτα, Τι καποέιρα. Έχω πάλι πλάκα. Τα έχω πει εγώ, τα λέω καιρό. Θα διώξω τον άνθρωπο που δεν ξέρει να ούτε και θα πάρω εσένα. Είμαι Εννοείται ε, δηλαδή μισθού, συντάξει, τέτοια πράγματα. Συντάξει σίγουρα. Οι επικουρικές για, ε, για τις επικουρικές που λένε. Για τι επικουρικές ε, Είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει από το περασμένο καλοκαίρι. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία που έχει υπογράψει. Εσεί σαν Γιώργος Κίρτσος Εγώ θα δε... τις μείωνα κατευθείαν, δεν ε, το τον Κίρτσο, αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί έτσι. Ο οποίο λέει και καλά ότι δεν θα Ο δεν ξέρει που θα είναι, τι χώρα, αν προ τόσης κρατική διαφήμιση που έχει χορτάσει όλα τα χρόνια προλαβεώς για την αμιγόπισκη συντάξη και μισθούς και κεφάλαια ότι δεν υπάρχει αυτό το κυριούχτι λυσμένο Τον είχα έντονα θα τον έτρωγα το του κουβατολαρίγι του κερατά Μαρέσει το mood mm. Ερχόμαστε σιγά σιγά Γεια Κάπου φρισκώμαστε Για Θέλω να το δείξει, α υποθέσουμε ότι αυτά τα λεφτά που λένε να τη δώσουν στην Ελλάδα ήρθαν στην Ελλάδα. Τα 240 δις που έχουν πάρει οι τράπεζε. Και να πούμε στο βαρουφάκι ότι ναι, πρέπει να είμαστε εντάξει στι υποχρεώσει μα προ δανειστέ. Α τα πληρώσουν αυτοί που τα πήρανε. Οι τράπεζε τα πήρανε, οι τράπεζε θα τα πληρώσουν. Γιατί να τα πληρώσω εγώ κι εσύ. Θα τα πληρώσουν, παιδί μου, αυτοί θα τα πληρώσουν. Απλά με το δικό σπίτι θα τα πληρώσουν. Μην ανισχύσει. Γιατί να το πληρώσω εγώ, λέω. Αυτό δεν Γιατί τα... αυτό διάλεξε. Αυτό διάλεξα. Ε. Πληρώσω εγώ. Ε. Δεν έδωσα αυτή την εντολή εγώ να το πληρώσω. Εγώ έδωσα αυτή την εντολή Όλοι έδωσε για παίρνω, έδωσε εντολή για ρήξη, ε! ήταν να δει, μαλακία! Έχω και ένα θέμα αυτό. Δύο, γιατί είναι ο Στουρνάρο ακόμα πρόεδρο τη Ελλάδα που δεν είναι Ελλάδα. Γιατί και ο Σίπρα για ρήξη το ξεκίνησε, αλλά έπαιξε το κολλό χειρό και ο Στουρνάρο θα μείνει στη θέση του. Θέλει, δεν θέλει. Ωραία, α φύγουνε λοιπόν να τελειώνουμε. Αλλά δεν μπορούν να κυβερνήσουν που λένε, α φύγουνε. Μπορούν, υπομονή. Υπομονή? Ναι. Έχω την αντίποση ότι η Εσύρζα άρχισε να σκουριάζει.